Θα ήθελα, καταρχάς, να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνέδραμαν, ώστε οι ορτασμοί των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης να ξεκινήσουν τόσο πετυχημένα. Μπράβο. Οι πρόσφατες εκδηλώσεις συνδύασαν περηφάνεια με σεμνότητα, την εθνική ισχύ με τον πολιτισμό, Και την αυτοπεποίθηση με την εξωστρέφεια. À, βάλαμε αυτά γιατί τα είπε χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε δια, τηλεδιασκέψεως και αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μα στις εκδηλώσεις που έγιναν την 25η Μαρτίου που μας γέμισαν όλου υπερηφάνεια και διάφορες άλλες λέξεις πάρα πολύ ωραίε. Μέσα σε αυτές τις αναφορέ και σε αυτή την υπερηφάνεια ήταν και ο ίδιος ο Κάρολος, ο πρίγκιπας ο οποίος είχε έρθει εδώ, είχε μιλήσει, είχε μιλήσει και ελληνικά, τα θυμόμαστε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. επειδή αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκη σε αυτή την επίσκεψη και στην περηφάνεια και στην ανάταση που νιώσαμε να θυμηθούμε τι ακριβώς είπε ο Κάρλος γιατί είχε διαβάσει ένα απόσπασμα στα ελληνικά για τους ήρωες και κάνει ένα λάθος στη λέξη μπουμπουλίνα, την είχε πει μπουλουμπίνα αλλά τελικά το ακούσαμε πιο προσεκτικά και καταλάβαμε ότι κάτι άλλο τελικά είχε πει Ακούσαμε τις γρήκες χαρόνες της Ρεβλουσίας Miaulis, Canaris, and Colobina, <muchos> And Colobina, And Colobina, <muchos> And Colobina. <muchos> and Colabina, Τελικά Κολομπίνα είχε πει Ήρθε στη χώρα της αποκριάς Της μόνιμη αποκριά, Του γλεντιού, του καρναβαλιού Και του ξέφυγε αυτή η λέξη Δεν είπε Μπουλουμπίνα Δεν είπε Μπουμπουλίνα Αυτό δεν το πέτσι κι αλλιώς, Και είπε Κολομπίνα Εγώ η Κολομπίνα η τρελή Κολομπίνα Που σβήνουνε για ένα μου φίλι. Και μέσα στους χορούς όταν βουκάρω Με βλέπουνε και δεν φοβούνται χάρω <Και> Εγώ είμαι η Κολομπίνα, Κολομπίνα. Η Ζοζό -ζο. Είμαι κορίτσι ζωρικό Σκληρό και αιμοπορικό <Και> Χωρίς ξενύχτη όμορφο δεν ζω Και, και όταν πω στην πίστα με θυμία Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά Δεν βγαίνω αν δεν έρθει η αστυνομία Μόνο η αστυνομία μπορεί Οι άντρε με κοιτάνε σαν χαζί Καλυμπίνε. Και τέλος με βαράν όλοι μαζί Ούτε μας αρέσει η βία, ούτε μας αρέσει ε, το ξύλο Εδώ η Γεωργία Βασιλιάδου και ο Άδωνη καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η Γεωργία Βασιλιάδου περιγράφει ω Κολομπίνα τι ακριβώ δέχτηκε από το 1959, τότε που ηχογραφούσαν στα υπόγεια των Ραδιοθαλάμων, δεν υπήρχαν και πολλοί, νομίζω στο Ζάπιο ήταν τότε, κάπου εκεί ε, για το κρατικό πρόγραμμα. Διάφορα τραγούδια θεατρικά, και αυτέ οι ωραίε στιγμές μα έχουν μείνει και τι χρησιμοποιούμε κι εμεί εδώ μαζί με τον Κάρλο που μίλησε για την Κολομπίνα. Να μείνουμε σε καρναβαλικό ύφος και στυλ. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός. Την εθνική ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου πλαισιώνει η εθνική ανάταξη που θα οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά στην κατάθλιψη. Την εθνική Ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου πλαισιώνει η εθνική κολεμπίνα. συμβαίνει, παρακαλώ, Να έπαθε κολομπίνα ο πρίγκιπ. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάλι από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι μετά την ανάταση που νιώσαμε την 25η Μαρτίου έρχεται η ανάκαμψη και θα οδηγηθούμε σε κατάθλιψη. Αυτό ήταν μοντάζ. Εμεί το φτιάξαμε έτσι, που είμαστε λίγο μίζεροι και βλέπουμε τα πράγματα αλλιώ. Δεν υπάρχει περίπτωση για κατάθλιψη. Το βλέπετε έξω. Όποιον και να συναντήσετε, την όλη μέσα χαρά, μέσα στην αισιοδοξία ότι τελειώνουν. Τα βάσανα, τα προβλήματα. Οικονομικά πάνε όλοι πάρα πολύ καλά και είναι σίγουροι ότι θα πάνε οικονομικά και πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Με την πανδημία, μην τα συζητάμε. Από το καλό στο καλύτερο έχουν αποδώσει τα πεντάμινα lockdown, τα έξυπνα μέτρα που ήρθαν πάνω στα έξυπνα μέτρα που προπήρχαν των έξυπνων μέτρων και ακολούθησαν τα έξυπνα μέτρα. Ό,τι καλύτερο. Αυτό ήταν μοντάζ με την κατάθλιψη. Το κανονικό, που είναι ακόμη καλύτερο, είναι αυτό που είπε χθε ο Πρωθυπουργό. Την εθνική ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου. πλαισιώνει η εθνική ανάταξη. Μπράβο. Καθοριστικό βήμα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι ένα γιγαντίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. <σομίου> σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ Αχ Παναγία μου είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα, να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά Καθοριστικό βήμα Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Η Μάσα Η Ρεμούλα Μίζες Ρεμούλες καρπακτές Σκάμπαλα και που στα Για να φάνε αυτοί και η πλία του. Χωρί έρχεται το εθνικό σχέδιο ανάκαμψη μετά την ανάταση τη 25η έρχεται η ανάκαμψη. Το είπε ο Γιάκο Μισοδάκι, σε ετοιμάστε τα πάνω όλα καλά. Οπληστείτε με αισιόδοξία. Και προχωράμε. 2.11 το τηλέφωνο εδώ του σταθμού 108880. Αν έχετε προτάσει για αυτό το εθνικό σχέδιο ανάκαμψη, σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να τι καταθέσετε, να υλοποιήσετε μαζί διάφορα σχέδια επενδυτικά, γιατί αυτά θα ακολουθήσουν μετά την ανάταση. Όλα μαζί τα καλά. Ανάταση και ανάκαμψη. Δύο στα δύο. Τρίτη χαρά, αφορά βέβαια μόνο την τώρα σε αυτή την περίπτωση. Μα το είπε χτε ότι φεύγει για Κρήτη, δεν την κρατάει τίποτα. Τον Πάσχα θα πρέπει πρέπει πάτε στην κατήσει. Κρήτη, Μηρέα τι λέτε νομίζω. θα τα καταφέρουμε το Πάσχα ή μην είναι ακόμα πως κριτική έχουν στείλει μήνυμα που μένουν εδώ στην Αθήνα κυρία Πακογιάν Οικονόμου, εμένα δεν θα με κρατήσει <laughs> κανένας <laughs> να μην πάω στην Κρήτη Κόρη του <laughs> Λευτεριά στην κόρη του Μητσοτάκη Λευτεριά στην Τώρα Μπακογιάννη Έχει προκαλέσει αίσθηση Η συγκεκριμένη δήλωση Έχει έρθει βεβαίω και απάντηση Από την ίδια την Τώρα Μπακογιάννη Που λέει το με την έννοια τη λαχτάρας Ότι λαχταράμε όλοι να πάμε Και ήταν ένα σχήμα λόγου και αφορούσε όλους Όντω, στην πρώτη δήλωση την παίξαμε και χθε. Έλεγε στο τέλο, μετά από ερώτηση του οικονόμου, τι θα κάνει και ο λαό, τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Είπε ότι ναι, αυτό αφορά του πάντε κτλ. Όμω έχει απομονωθεί στο μυαλό, στη συνείδηση των πολιτών η πρώτη δήλωση, ότι θα κάνει τα πάντα για να πάει στην Κρήτη και δείχνει μια εικόνα, σαν να μην την αφορά τίποτα. Όλη τη δήλωση δεν είχε αυτό το νόημα. Αλλά όμω, πολλέ φορέ το δημόσιο λόγο ε, κυριαρχεί ένα πράγμα, αυτό που από του πολλού. Και αυτό που με έτσι, ε, με ένα ιδιαίτερο ύφος εκφράζουν οι πολιτικοί χωρίς να λογαριάζουν τις διαθέσεις των πολλών. Αυτό είναι ένα θέμα. Μια που είπαμε λοιπόν για ελευθεριά και επειδή η Τώρα είναι απελευθερωμένη και ελεύθερη, γιατί αυτό είναι το αίτημα, ελευθεριά στην Τώρα, είπαμε να ελευθερώσουμε με βάση αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με τη Μαρινέλα, Όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν ήταν εσύ ήταν φεριό που κοιτούνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί, ήταν φεριό που κοιτούνταν στη θάλασσα. <Ρι> ήταν, ήταν, τη θάλασσα. <Ρι> ήταν η κορδόνα, η αδερφή του μεγαλεξανδρού. Ποια είναι η κυρία, Ήταν η κορδόνα. Και πήγαινε από εκεί. Καράκάξαμε, συμμεριάθηκα. Πού θρυνούσε... Κι το θέλες τα αρνίβι, γαλάκι μου. Και φουρτούνιαζε το πέλαγό. Πού θρυνούσε... Κι το θέλες, μωρά και τόμακης κι άσκαζες! Και φουρτούνιαζε το πέλαγό. Αμαλευτερωθεί... Τις η Πάπουα! Αμαλευτερωθεί... Το τυπάκι. Η Νότια Ζηλανδία αμαλευτέρο τη Γκάντα. Θα η καρδιά μου στο ξέφοτο τη ελευθερία. Θα λεφτερώθηκε εμένα η καρδιά μου στο ξέφοτο τη ελευθερία. Μακεδονία. Κυρία Παπαρίδου μας ακούτε? Δεν ήταν το ιδρωμένο τη σόρτ. Ήταν φεριό που κοιτούνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν το ιδρωμένο τη σόρτ. Στη θάλασσα. Ήταν η κορχόνα, η αδερφή του μεγαλεξάνδρου. Πάπη στη γυναίκα! Για είσαι, Σίμωρη, Που και φορτούνιασε το πέλαγο. Σαν Που ανοίγει τα πόδια της. Που τρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγό. Άμα λευτερωθεί. Παρέβα. Άμα Κόρη του Νέα Δημοκρατία. Θα και η μου. Σωστό. Pues sí <ah>【MM> yani like Σωστό. Κυρία Παπαρίδου Θα γελάσω Άμα Ο Κούνελο Κοτρώνης αμαλευτερωθεί. Φάιζερ αμαλευτερωθεί. Κουνελάδα αμαλευτερωθεί. κόρη του Μητσοτάκη Κουνελάδα Δεν έμεινε και τίποτα που να μην το ελευθερώσουμε. Με αφορμή από την απελευθέρωση τη Ντόρα, ελευθερώσαμε 5-6 χώρε τη Αφρική, την Κουνελάδα, τον Κουνελοκοτρόνη, την Κολομπίνα, του Καρόλου και οτιδήποτε άλλο ήθελε. Απελευθέρωση. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση αυτή ε, απελευθερώνει και κάποιου κατοίκου στο Μάτι. Θυμόμαστε όλη την πυρκαγιά στο Μάτι. Από τότε προσπαθούν ακόμη άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια του. Δεκαπέντε οικογένειε από αυτού έχουν βγάλει άδεια κατασκευή, αλλά άμα δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα χρήματα, δεν προχωράει πολύ γρήγορα το καινούριο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αυτοί φιλοξενούνται στον Άγιο Ανδρέα, εκεί στα, στο θέρετρο των αξιωματικών, σε γειτονική περιοχή και ήρθε μια οδηγία, εντολή από ποιον τώρα, να βγουν αυτοί οι άνθρωποι εκτό, δεν έχουν που να πάνε. Σήμερα το πρωί ήταν στο Μέγκα. Υπάρχουν ναι, γύρω στι 15 οικογένειες δηλαδή 15 δωμάτια να το πω έτσι τα οποία οι άνθρωποι δεν έχουν λύσει να πάνε κάπου αλλού δεν μπορούν και φυσικά μέσα στην πανδημία μέσα σε ένα μήνα Δεν μπορεί να υπάρξει αντίδραση από εμά να, να κάνουμε κάτι. Είμαστε, έχουμε φτιάξει τη ζωή μα τώρα. Εκεί πέρα έχουμε οργανωθεί. Ουσιαστικά σα βγάζουν από εκεί, από, από, από το κέντρο που υπάρχει και που μένετε και σα λένε να μάλισαν, πάνε κά, κάπου αλλού. κάπου αλλού χωρίς να ξέρουμε πού έτσι και εν μέσω πανδημίας εμείς δηλαδή να βγούμε τώρα να Τι ψάχνουμε πάρει, σπίτι θα πού θα και, θα και, και τα χρήματα για όλους μας δυστυχώς υλάλος, ε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα χρήματα για να προχωρήσουμε και μας χρειάζεται αυτή η οικονομία των χρημάτων Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι σε δραματική κατάσταση δηλαδή μου έρχεται ένα σημείωμα το οποίο λέει ότι πρέπει να αδιάσω Πώ να το αδιάσω Πώ, με, με, με ποιε δυνατότητες, ούτε οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν ναι, αλλά και με τον σύζυγο που βρίσκεται σε αυτή τη, στο κρεφάνκι είναι κλινήρις μόνιμα και εγώ είμαι η νόσο κόμμα του πού θα πάμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μετακινηθώ από εκεί. Εσείς επιδότηση εμικίου δικαιούσαστε? Πήραν όσοι μπορούσαν να πάνε να νοικιάσουν σπίτι με την επιδότηση. Mm -hmm. Αν είσαι άνεργο και δεν είναι μόνο Είναι φως, νερό, τηλέφωνο που λέμε. Το και οι επιδότητες ήταν το... πολύ μικρή Και πώς θα το επιπλώσουμε αφού καλήκαν όλα. Αυτά λοιπόν στο μάτι μάλλον θα βρεθεί κάποια λύση. Ελπίζουμε θα φανεί γιατί παίρνει και έκταση το θέμα και καλά κάνει και παίρνει και έκταση. Αυτά από το σήμερα, 2021. Θα πάμε στον Μάρτιο του 1950. Δύο, τρεις ώρα τα μεσάνυχτα στις φυλακέ τη Καλυθέας. Επίκρατη νεκρική σιγή, ακούγονται τα βαριά βήματα του δεσμοφύλακα. Φτάνει στο κελί του Νίκου Μπελογιάννη. Το ξεκλειδώνει, το ξυπνάει. Δίπλα του στέκει ο Βασιλικό Επίτροπο, συνταγματάρχη Αθάνα Σούλη. Διαβάζει στον Μπελογιάννη την απόφαση να τον οδηγήσουν μαζί, να τον οδηγήσουν μαζί με του συγκρατούμενου του, Νίκο Καλούμενο, Ηλία Αργυριάδη και Δημήτρη Μπάτση, στην εκτέλεση. Στις η βγήκε από τι πόρτε των φυλακών, κατευθυνόμενη προ το συνήθι τόπο εκτελέσεων. Το γουδί εδώ στην Αθήνα. Το απόσπασμα παρατάσσεται με τα όπλα επισκοπών, είναι σκοτάδι ακόμα. Οι αρχηγοί στρέφουν τι προβολέ των αυτοκινήτων στα πρόσωπα των μελοθανάτων. Ωραία, 4 και 12 λεπτά ακούγονται οι δολοφονικέ ομοβροντίε. Έτσι, μέσα στη νύχτα, ο Μπελογιάννη και οι σύντροφοί του περνούν στην ιστορία. Φεύγουν από τη ζωή, αλλά μπαίνουν στην καρδιά και την ψυχή και το μυαλό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για το δίκαιο και την πραγματική ελευθερία. Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη του. Άφησαν κλεισμένου στις φυλακές στη διάθεση των κατακτητών εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους. Μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσω στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής το ένα έβδομο του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το εάν να σηκώσει τον ετοίμο λαό μας, να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή τη η Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. οι περί. πιθανώς στιχώς, αφούν απ' τη φωλή του τα Ρουμάνια, μπρος για την οίκη, για το κόμμα εμπρος, ο Μπελογιάννης ζει μες την καρδιά Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανιστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές. Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεϊκίστηκαν στην Κεσαριανή. Τους 400 της Κοκινιάς. Τους 110 του Κούρνοβο. Τη μαρτυρική ηλέκτρα ή την ηρωική σταθοπούλου. Που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Βεβαίω τα αποσπάσματα είναι από την ταινία Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, ο Φίλιππο Γκικόπουλο, με την ηθοπολία, αλλά έπαιξε πάρα πολύ ωραία τότε τον ρόλο. Καθηγητή νομίζω, πανεπιστημίου στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος στην Ιταλία. Η εκτέλεση του Μπελογιάννη και του συντρόφου του έγινε ημέρα Κυριακή. Κυριακή δεν έκαναν εκτελέσει ούτε οι Έκανε όμω η κυβέρνηση πλαστήρα. Το μεταμφυλιακό κράτο τη δεξιά και των αποχρώσεων τη δεξιά και των στηριγμάτων τη δεξιά, εδώ κεντρώει κυβέρνηση και καλά, έκανε αυτό που δεν είχαν τολμήσει, διανοηθεί να κάνουν οι Ναζί κατακτητές. Εκείνε τι μέρε ο τύπος είχε και άλλα θέματα βεβαίω. Θα ακούσουμε τώρα από την εκπομπή Μηχανή του Χρόνου, τι απασχολούσε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες, εκτός από τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων, φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους ρεπορτάζ για τα καλλιστία. Για την Κοσμική Αθήνα, ο διαγωνισμός ομορφιάς ήταν το σημαντικότερο γεγονός των ημερών. Για τον Μπελογιάννη, η κοινική εκδοχή πολλών ήταν η εξής. Η κοινωνία εκείνη δεν ενδιαφέρθη ποτέ για το τι έκανε ο Μπελογιάννης. Να μην το έκανε. Η κοινωνία αυτή θεωρεί ότι οι κομμουνιστές ήταν εχθροί τη πατρίδα. Και ο Μπελογιάννη ήταν εχθρό τη πατρίδα και καλώ εξετελέστηκε. Έξι ημέρες μετά την εκτέλεση του Μπελογιάννη, νικήτρια στο διαγωνισμό ομορφιά, βγαίνει η δεσπινή Ντέζη Μαυράκη. Μάλιστα από τη λεζάντα τη φωτογραφία μαθαίνουμε ότι των χωρών των Καλυστείων ετοίμησαν δια τη παρουσία των ο αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω κ. Βενιζέλο, ο στρατάρχη μετά τη κυρία Παπάγου. Και ο κύριος και η κυρία Τσαλδάρη Η εκτέλεση τεσσάρων ανθρώπων Δεν τάραξε την πολιτική ηγεσία του τόπου Που σύσσωμη στήριζε το νέο θεσμό των καλλιστή Ζήσω όλους τους καιρού, Σ' όλους τους τόπους το κάθε σπίτι σπίτι του ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό και στο τραπέζι της χαρά. Δύο κόσμοι. Ο ένα είναι ο κόσμο των Καλυστίων με την πολιτική ηγεσία τη εποχή, Τρατάρτη Παπάγο κτλ, κτλ, κτλ. Και ο άλλο κόσμο είναι αυτοί που στέκονται όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δύο αγεφύρωτοι κόσμοι, παρά τι όποιε προσπάθειες που γίνονται από τότε, παρά και τι μόνε προσπάθειες που γίνονται από τότε, γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα τη δεξιά παρατάξεω, να ξεχαστούν αυτά, να μην υπάρχει αυτό το αγεφύρωτο χάσμα και να γίνουν όλοι λελέδε και καταναλωτέ. Και εκεί να τελειώνει η ύπαρξή μα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει βεβαίως αυτό. Το βλέπουμε κάθε μέρα που περνάει και κάθε λεπτό. Ε, σύμφωνα με την διοίκηση όταν πήγε ο Φρουρός να πάρει τον Μπελογιάννη από το κελί του του λέει Νίκο ετοιμάσου και τα λοιπά, και λέει ο Μπελογιάννης πάμε να πάρουμε αέρα και κάπως χαμογελάσαν σύμφωνα πάντα με τις διοίκησεις. Και τον μύθο που υπάρχει από τότε, ο Μπελογιάννη είχε ακούσει ήρεμο και με ένα πικρό χαμόγελο την καταδίκη του σε θάνατο, αποχαιρέτησε του υπόλοιπου συγκρατούμενου στι φυλακέ και μπρο στο εκτελεστικό απόσπασμα, αρνήθηκε να του δέσουν τα μάτια, ζει για το κουκουέ και έπεσε από τι φέρε του αποσπάσματο. Ήταν 37 χρονών. Επαναλαμβάνεται μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότε. Όχι, κύριοι, είμαστε Έλληνε που αγωνιζόμαστε χωρί να γνωρίσουμε ύπνο. χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Στο πρόσωπό μας σκοτώνεται την ειρήνευση και τη λευτεριά αυτού του τόπου. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επίοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στο ικά εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Από την γνωστή ταινία και από την απολογία. Το κείμενο είναι ακριβές, η απολογία έχει διασωθεί. Απλά εδώ έχουμε τον ιθοποιό που το μεταφέρει στον κινηματογράφο και το τραγούδι που έχουμε αρχίσει να το ακούμε είναι ολόκληρη εκδοχή του τραγουδιού. Είναι από τον Στέφανο Ψαραδάκο και την ορχήστρα της Νέας Ιωνίας. Ξαναλέω ολόκληρη εκδοχή και τελειώνει κάπω έτσι. Γαρούφαλο Άλικό δικό μας, σαν τη γλυκιάς μας ανήξεις δροσιά. Λαουα πουλοσιχιά, ο μπελογιάννης ήρθε. Σε πεστική Ο μπελογιάννης με στις καρδιές. Στο στιμιότυπο είναι με το γαρίφαλο όταν το κρατάει ο Μπελογιάννης του ζητάει ένα φωτογράφο να τον φωτογραφίσει, όπως έχει το γαρίφαλο, τραβάει τη φωτογραφία μένει στην ιστορία φωτογραφία την βλέπει ο Παμπλο Πικάσο και κάνει το περίφημο σκίτσο γιατί υπάρχει και σε σκίτσο αυτό ακριβώς ο Μπελογιάννης με το γαρίφαλο εδώ ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα Από τα παραπολιτικά, η Χριστίνα αγγελική ρυθμίζει τον ήχο. Ραϊτιντει ο παραπολιτικά.gr το μέλλον του σταθμού. Το τηλέφωνο το είπαμε και πριν, άλλη μία, δύο 1, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Στο Facebook μα βρίσκεται, στο YouTube μα βρίσκεται. Στο ελληνο.net.gr μα ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφείου. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε δευτερμίσει. Αποστολή. Εγώ είμαι. Είσαι σίγουρα εσύ ήση, Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα. Εγώ είμαι Μπουλουμπίνα χωρί τον που. Μάλιστα. Δεν σε αναγνωρίζω πάντω γιατί έχει αλλάξει κάτι, έχει κάτι. Έχω κάνει ένα μπόντοξε στι φωνητικέ μου χορδέ. Αλήθεια. Ναι. Ε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Απορώ πόσο κούλιδε έχει πάει ακόμα στη μακρόνησο σ' ένα και την ώρα που μιλάει στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω ε... και εγώ περιμένω πώ και πώ για να έχουμε να λέμε και κάτι στα παιδιά μα, στα εγγόνια μα. Ένα μονιστικό Πραγματικά... παρελθόν, κάτι τάχα. Κοιτάω την Τατιάνα το απόγευμα να δω μπα και σε έχουν μαντρώσει και σε πάνε, αλλά δεν το βλέπω. Τίποτα, παιδί μου, ξεχασμένους Κλασμένους μας έχουνε. Έλα, Αποτολή. Έλα. Έλα. Εσύ πώς την έχει, την έχει μεγάλη. Την πανδημία, Όχι, τη σημαία. τη σημαία. Γιατί όσο πιο μεγάλη την έχει τη σημαία, τόσο πιο πατριώτη είσαι. Γιατί γνωστό ο πατριωτισμό, με σε τετραγωνικά. Ο πατριωτισμός ε, αλλά... είναι, είναι με το μήκο πάντω. Το μήκο, ναι, όσο πιο μεγάλη σημαία βέβαια έχει, τόσο πιο. Δεν έχει σημασία βέβαια αν είσαι και κανένα αρχαιοκάπηλο. Κάνα τρίτη που άμα τα βρίσκει στο βυθό και τα πουλά στο εξωτερικό, είσαι όλα. Άλλο μάσκα. αυτό, άλλο αυτό. Αλλά κοίταξε να δει. Εγώ την έχω σε ένα σεβαστό μέγεθο για ελληνισμό. Α, ωραία. Εί είμαι εγώ... είμαι ωραίο ω Έλλην. Α, τόσο, α, όσο, μπράβο, τόσο, τόσο, τόσο όσο. Τόσο, αλλά κοίταξε τόσο, να δει. Ξέρω να τη χρησιμοποιώ όμω. Α, δεν μετράει το μέγεθο τελικά. Μπορεί να μην την έχω τόσο μεγάλη, δεν είναι μικρή. Αλλά ξέρω να τη χρησιμοποιώ τη σημαία μου πολύ καλά. Α, Ωραία, ωραία, Ναι, γιατί και μετράει και η τεχνική, σωστά. Μετράει η τεχνική ε, τώρα, το τώρα κουνά... είσαι. Ε, βέβαια. Πρέπει να την σωστά τη σημαία. Αχ, εγώ την κουνάω και α... τη σημαία και μια χλαδιά. <χω> ε, ναι, παρακαλώ. <χω> επόμενη <χω> γραμμούλα... <χω> Αυτό είναι από άλλη λίστα. Αυτό είναι από άλλη λίστα που λες και στο μήνυμα. <χω> Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν άκου ένα μήνυμα για το βατραχωμάτι του πρωθυπουργό μα. Μην το λέτε βατραχωμάτι του γουρλωμάτι. Γιατί δεν είναι επειδή τα έχει ψηλοφτιάξει τα μάτια του και τα κάτι έχει κάνει. Τι έκανε Τι έκανε χτύπησε το πόδι της σχήνας. Έκανε botox. Έβαλε νήματα. Μιλά. Δεν ξέρω, δεν η είναι Για αλουρανικά τι έκανε, έκανε, κάτι έκανε. Πάντω δεν είναι τόσο βατραχωμάτη όπω ήταν. Άρα κάτι έχει κάνει. Λοιπόν, όποτε του ρωτήσει κάποιο, αμέσω οι άλλε χώρε τη Ευρώπη ή άλλε χώρε τη Ευρώπη, mm. το ίδιο απάντησε και στου καθαρίστρε. Θα γίνουμε εμεί οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό το οποίο μπορεί να σα ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ω ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Είμαι και το καφέ με κιόλα. Έχει κάνει μόλι καμία εταιρεία ή είσαι τίποτα τελευταία βλάχα. Τη σκαντά με ρίγανη έχω κάνει, τέλο πάντων. Α, είσαι χτύπη μετά θε και δουλειά. Κάνε μόλι μια εταιρεία να δει το φω. Τι να κάνω. Εταιρεία δικιά σου. Τι εταιρεία. Καθαρίστρια. Είπε υπηρεσίε. Τέτοιο, ξέρω εγώ. Είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, α πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τι ίδιε υπηρεσίε καθαριότητα στο δημόσιο με ένα τελείω διαφορετικό εργασιακό καθεστώ. Να κάνω κάθε ένταση. Δεν με νοιάζει αν μπορεί. Σου είπα, κάνε. Λοιπόν, πε του βατραχωμάτι. Δεν μπορεί, εσύ θα μπορεί το κράτο. Συνέχεια περιμένουμε το κράτο. Άι, συγχυτή. Ναι, για όλα. Πε του βατραχωμάτι, λοιπόν, ότι μια και αναφέρει τι γίνεται στι ξένε χώρε, στι ευρωπαϊκέ, στι ξένε χώρε δεν περιμένουν 120 χρόνια να πάρουν σύνταξη. Άλλο αυτό. Δεν θα πούμε όλα όσα γίνονται στι ξένε χώρε. Θα πούμε αυτά που μα φέρουν. Τι θε τώρα. Α, μπράβο. Αυτά που το, που το συμφέρουν αυτόν, το βατραχωμάτι. Και θέλω ωραία αποστολή αυτό το άλογο πρέπει να το κάνουμε άγαλμα. Ποιο άλογο? Δηλαδή. που Θα Έχουμε μπροστά Λέβε... το μνημείο του αγνώστου Στρατιώτη και πιο κάτω το μνημείο του χεστέντα το, Ιπότη. Το μνημείο του χεστέντα Ιπότη. Σίκα, έτσι γλυμικό. <ελληνικό>. Μυλοσοπιαστικό. <laughs> <laughs> Αγοράκι μου, να είσαι καλά. Άντε, να είσαι καλά, <laughs> γεια. Κολοκοτρώνις, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρις και Κολομπίνα. Εν Μπαλούρδος σε ρόλο Κολομπίνα και σε ρόλο δημοσιογράφου στις ειδήσει της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρτης. Μεγάλη επιτυχία τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη στο άνοιγμα τη διόρυγα του Σουέζ, σύμφωνα με διεθνεί αναλυτέ. Η αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μιτσοτάκη ήταν η αιτία που και αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα λύθηκε, τονίζουν διεθνεί κύκλοι. Το συγκεκριμένο γεγονό έρχεται να προσθεθεί σε μια άλλη πρόσφατη παγκόσμια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μα και έχει να κάνει με την αλλαγή τη ώρα προχθές το Σάββατο. Έτσι, με εντολή Μιτσοτάκη, Άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ και άλλαξε η ώρα σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού τον αναδεικνύουν σε παγκόσμια προσωπικότητα επίπεδου Ναπολέοντος, Τσόρτσιλ ή Έλβις Πρίσλεϊ. Η κυρία Μπακογιάννη καλά θα κάνει το Πάσχα να κάτσει στην Αθήνα και να μην ετοιμάζεται να πάει στην Κρήτη, διότι στο σπίτι στα Χανιά θα πάει ο Πρωθυπουργό με την οικογένειά του, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο προσθέτοντα με νόημα. Δεν χωράμε όλοι στα Χανιά. Κύκλοι τη κυρία Μπακογιάννη απαντώντα σχολίασαν ότι το σπίτι στα Χανιά ανοίγει και στου δύο και δεν μπορεί κανεί να τη βγάλει έξω. Δεν έχει γεννηθεί ο μαλάκα που θα με πετάξει έξω από το σπίτι μου, φέρετε να δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη για να εισπράξει το καυστικό σχόλιο κύκλων του Μαξίμου. «Σπίτι σου είναι αν πληρώνεις για να γεμίσεις το ψυγείο με κανακασέρι, καμιά μπύρα ή καναλουκάνικο. και όχι να τρώς μια ζωή στο τσάμπα και να απλώνεις την αρίδα σου, ενώ πληρώνει ο μαλάκας στα μούτρα σου καριόλι», απάντησαν οι κύκλοι της κυρία Μπακογιάννη. «Το μπούλο», σχολίασε το Μέγαρο Μαξίμου Ευχάριστα νέα για το Λιανεμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, την προσεχή Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγουν τα καταστήματα. Συγκεκριμένα στις 9 το πρωί θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα, θα πρέπει όμως να κλείσουν 5 λεπτά αργότερα, στις 9 και 5 ακριβώς. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ετοιμότητας της κυβέρνηση, προκειμένου οι καταστηματάρχες να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε να μην πλαδαρεύουν. Νέα πλατφόρμα εμβολιασμών ανοίγει από αύριο το πρωί. Μετά τις ηλικίε 60 και άνω για το εμβόλιο Άστρα ανοίγει και η πλατφόρμα μεσαία και κατώτερα στελέχη του κυβερνόντος κόμματος, καθώς και συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα εμβολιαστικά κέντρα φωτογραφία του Πρωθυπουργικού Ζεύγους. Καιρός, καιρός να βγάλουμε όλοι εισιτήριο για Χανιά Από ό,τι φαίνεται είναι το μόνο παραθυράκι στο νόμο Η ελεύθερη ζώνη των Χανίων Αύριο έχει κινητοποίηση στην Αθήνα Μας έστειλε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής Εξήμιση ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κάνικος Με σύνθημα προστασία της υγείας και του εισοδήματός μας Μπαίνουν όλα μέσα μαζί τους και οι ταξιτζίδες Οι οποίοι ξεκινάνε με πορεία στι 6 το απόγευμα, για να πάνε προ τα εκεί προφανώ, στη Σπύρου Πάτση και Καβάλα, Τετάρτη 31 Μάρτη. Συνεχίζουμε όπω μα λένε οι Επιτροπέ Αγώνα στα ταξί, μαζί με του υπόλοιπου επαγγελματίε. Τα αιτήματά του ποια είναι, Πηγαίνετε σε μια πιάτσα ταξί. Θα δείτε καμιά δεκαριά τα αραχτούς εκεί, ίσως και παραπάνω. Θα καταλάβετε ποια μπορεί να είναι τα αιτήματά του. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είμαι τακτικό ακουρατή σα κάθε μέρα. Να, Τα άκουσα για το, καράβι, για το καράβι που λένε εκεί πόσο μακρύ είναι. Να σου πω ένα ανέκδοτο. Ήταν κάποτε καμιά κοσαριά σφακιανή μέσα σε ένα Τίποτα, μέσα σε ένα χωράφι, κοιτούσαν να στήσουν ένα στήλο τη ΔΕΗ όρθιο. Περνούσε κάποιο και λέει: Μωρέ, α πάω να του βοηθήσω, τι κάνουν αυτοί εκεί. Μέσα στο πουθενά, ε. Λέει: Τι κάνετε εδώ πέρα, θέλουμε τον στήσουμε όρθιο. Καλά, γιατί δεν υπερνάνε. καλόδια εδώ τίποτα να το μετρήσουμε πόσο ψηλός είναι αργεί πολύ αυτό μετράτε... αργεί το ανεκδοτάκι αργεί όχι όχι Ωραία. γιατί δεν το μετράτε κάτω έξυπνος που είσαι δεν θέλουμε να δούμε πόσο μακρύς είναι πόσο ψηλός τέλειωσε <χ> ωραίο <χ> <χ> Α, τέλειωσε έτσι Α, έγινε να είστε καλά γεια σας Αποστολή γεια, γεια. Χαίρετε τη εσφέρας κούκλε μου Γεια σου Μαναρί. Χαίρετε παιδες Πώς μου είσαι, τι κάνεις Όμορφα, όμορφα Αχ χαίρομαι, γιατί την προηγούμενη φορά που πήρα τηλέφωνο μου είχες νευρά και Αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω και έτσι Α, ξεχάστηκα και τώρα Ή... μπορώ να έχω Αχ, όχι, μην μου το κάνεις Α, δεν θέσαι, ε, φοβάσαι <laughs> Ε, λίγο Α, μ Λοιπόν, να σου πω. Ξέρει τι μου αρέσει πολύ σε αυτή την κυβέρνηση. Πάρα πολύ όμω. Η αριστεία το... τη. Όχι, όχι, όχι. Α. Πέρα από την αριστεία του που είναι αυτονόητο. Το ότι οι υπουργοί, και οι λοιποί τέλο πάντων δεν θέλουν να κάτσουν στα αυγά του, ρε παιδί μου, αλλά θέλουν να το παίξουν εμπειρογνώμονε και σε άλλα πόστα. Μάμα ξέρουν, οι άριστοι έχουν, έχουν ευρία γκάμα γνώσεων. Αλέσαι. Μα δεν είσαι άριστη, γι' αυτό δεν να το καταλάβει. Δεν φαίνεται στον όμω, ρε παιδί μου αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, σε... γιατί... Μάζεψε τα η... λόγια σου. Έ, γιατί μια λέει πώ συνέχεια για την ανεργία τους δεν μπορούν να καταθέσουν σωστό βιογραφικό. Πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνω από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. Αλλά δεν <σχ> κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν <σχ> να διεκδικήσουν μια θέση στην εργασία. άλλη κρίνει την επιστημονική κοινότητα. Και επιτέλου να Αποφάλι που παίρνει και του άλλου. Σαμάδα δεν γίνει ο Άριεστη πιο στακρινή παιδί μου. Θα αφήσουμε την επιστημονική κοινότητα. Κρασά η επιστημονική κοινότητα είναι η κοινότητα. Κάθε κοινότητα έχει τα προβλήματα τη. Δεν ξέρει ναι, ο Κυριανάκη. Okay. Εντάξει, την άλλο που μαζί είναι ρουφάνη. Είναι ο Κυρανά, κανένα άσχετο, τον πήγαμε και πέρα τυχαία. Όχι. Ερωφιάνο είναι γι' αυτό δεν είναι άσχετο. Εγώ δεν πιο που θα την έχει. Και ενημέρωση που έχουμε για τον συγκεκριμένο είναι ότι λέγεται επίση. Μπ... Μη λέτε το, στοιχείο, το, το όνομά του τώρα Δεν είναι κανονικό αυτό ταξιγεί. που κάνει. Μόνο ο Μποχδάνος ότι την έχει την πρωθιά αποστόλη Δεν γίνεται Ναϊκισμός Δεν γίνεται τώρα, Μου λες δεν γίνεται έτσι. έτσι Μου λες δεν γίνεται Μου λες δεν γίνεται έτσι γίνεται, γίνεται, γίνεται. Καλά Και άκουσα. τώρα τελευταία Και τώρα τελευταία έρχεται να το παίξει ειδικό σχετικά με την κουλτούρα των επιδομάτων. Τι Ποιο καλεί τον κυρανάκι, μπορεί να μου πει. Σε τι επίπεδο. Ποιο καλεί τον κυρανάκι και γιατί. Την κηίζα με αποστόλια. Έλα να μου πάρει από εδώ, αγάπη μου. Έλα να μου πάρει, δεν μπορώ. Μαθι, να σε κάνω αγκαλίτσα. Έλα, ναι, σε βοηθά. Την κηίζα με αποστόλια, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Κλισάρε, δεν τρέπεστε. Αντώνιο, αγάπη μου, έλα πάρε μου από εδώ. Λισάρες, δεν Ξέρω ότι οι ηγεσίε δίνουν το καλό παράδειγμα γενικά στου πολίτε. Οι ηγεσίε να δει. Συγκεκριμένε δεν είναι ηγεσίε, είναι οι ηγεσίε. Ουκεσίε, ουκεσίε. Θυμάμαι τώρα με αυτό που ο Μπαγκογιάννη, λέει, ότι εγώ λέει θα πάω στην Κρήτη. Εμένα δεν θα με κρατήσει <Κι> κανένα να μην πάω στην Κρήτη. Σας το λέω. Αυτό είμαι σίγουρο. Η το λέω. Οι ξεκάνα... υπόλοιποι θα μπορέσουν να μην πάνε στην Κρήτη. Ή τώρα κιόλα. Πούτσα τη όλα. Πώ πάει ο Κυριάτο, κάτι από το κυρίακου εκδρομή. Σου λέει εγώ θα πάω, έτσι χτύπη. τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Γλέζος η μνήμη του είναι ακόμη και ήταν πολύ ισχυρή και η εικόνα του γιατί ήταν μαζί μας ήταν στις διαδηλώσεις, ήταν σε δηλώσει, ήταν πάντα παρόν και έλεγε αυτά που είχε να πει εδώ θα τον ακούσουμε σε μια ιστορία για τον αδερφό του όταν πήγανε το σημείωμα δηλαδή τη φόδα του σκούφου του αδερφού μου στη μάνα μου δεν το πίστευε δεν πιστεύει η μάνα μου ότι εκτελέστηκε Νόμιζε ότι τον πήγαινε στη Γερμανία και γι αυτό όταν μετά τη λήξη του πολέμου γυρνούσαν οι εχμάλωτοι από τη Γερμανία κάθε μέρα πήγαινε στο σταθμό Λαρίσης είχε τη φωτογραφία του Νίκου και έραγε στους στρατιώτες τους εχμαλώτους που είχαν από εκεί Το γνώρισες αυτόν, τον γνώρισες αυτόν» αυτό. Ο Ολυμερείς που ερχόταν τα τρένα έκανε αυτή τη δουλειά έκανε αυτή τη δουλειά και Δεν με πίστευε που της έλεγα μάνα τον Νίκο τον εκτελέσανε το γράφεις το σημείωμα λέει νόμιζε ότι τον εκτελέσανε τον πάνε για εκτέλεση και γι' αυτό όταν άρχισε η εκταφή των, νε, των νεκρών είχα πάει και είχα πάρει και τη μάνα μου μαζί και τη μάνα μου και την αδερφή μου τους είχα πάρει μαζί και αρχίζαμε και κοιτάγαμε κι εμεί τα οστά των νεκρών κάποια στιγμή η μάνα μου βλέπει μια λουρίδα και γνώρισε ότι είναι η λουρίδα του παντελιού του Νίκου και ύστερα από λίγο επειδή το ποδάρι του το είχαν σπάσει οι Γερμανοί σε μια σύγκρουση με μοτοσυκλέτα βλέπει και το σπασμένο ποδάρι και έρχεται και με πιάνει και μου λέει πε μου την αλήθεια ζει ή πέθανε η αλήθεια είναι εδώ έχει πεθάνει και μπίζει μια κλαυγή και σκύβει και πιάνει τα κόκκαλα και τα φύλαγε. Φύλαγε τα κόκκαλα, τα κόκκαλα του παιδιού της. Και από τότε πίστεψε πια πω ο Νίκος είναι νεκρός. Μάλια σγουρά, μαλλιά κωράκου κρούμα, Ανεμίζε, ο αγέρας, στα σας αγαπώ, σα πάντοτε και τώρα Η δόλια μου στενάζει και πονά αγαπώ, σα και τώρα Η δόλια μου στενάζει και πονά Κάπως έτσι και πάνω εδώ φτάνουμε στο τέλος Τρίτο μέρος του Λαού μας πάει στο μαγαζίνο Τα υπόλοιπα αύριο γεια σας Φίλε, καλά, μαρέβα, λέτε, θα λε, όχι γιατί... μ' αρέσει. Μαρέβα, μαρέβα, μισοτάκι. Λά σου Μ' αρέσει το καπιταλιστικό σύστημα γιατί μπορεί να σε βάλει να πληρώσει το οτιδήποτε, αλλά σε ενημερώνει. Σα αρέσει, oh! σα αρέσει, αυτό είναι. παράτα μας μα. Πρόσεξε τώρα να δει: Ή ο εφοπλιστή είχε φορτώσει το καράβι full και βρήκε από κάτω, ή αυτοί που έχουν εκεί το, το αυλάκι στη διόρυγα δεν καθάρισαν καλά από κάτω. Κατάλαβε, κάποιο έκανε την παλομοιά. Και δεν έχει και ένα το... όταν χρειαστεί να σου κλείσει τη διόργια. Όργα, για να μην η χρειαστεί δηλαδή. να κάνει συντήρηση, να πώ έκανε την εθνική. Γιατί έκλεισε η εθνική οδός Η εθνική έκλεισε με δική μα απόφαση, με δική μου απόφαση συγκεκριμένα, ω αρμόδιο υπουργός το Αυτό εκεί ενώ... την πατήσανε, ότι δεν έχουν ένα καλό χρυσοκοίδι να κάνει βρωμοδουλειέ. Πρόσεξε να δει, ενημερώνει ο δημοσιογράφο πόσα δισεκατομμύρια χάνουν το μήνα, οπότε σου λέει όταν το μπρόκολο, το γάλα, το ψωμί είναι πιο ακριβά, δεν μπορεί να τα πληρώσει ο εφοπλιστή ο Κακομοίρη. Σα αρέσει τον πρόκολο, ε το Και το Μ έτσι, πάρα έτσι πολύ. να μου βάζει κουνουπίδι το παντού το πάνω μου. Έτσι, μωρό μου. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνεις ατζούγια πάνω μου. Αυτή, λοιπόν, η ατζούγια είναι ατζούγια Ισπανία. Έτσι, να με γεμίζει, μωρό μου. Γεια σου όμορφε. Γεια μου. Καλά είσαι, κούκλε. Γιατί γλύφεις μωρί. Γιατί. Γιατί γλύφεις. Ε, οφείλω μια απάντηση στην κοπέλα που έβγαλε στην Παρασκευή και είπε ότι εγώ είμαι το καινούριο πρόσωπο ανάμεσα σε σένα και σε εκείνη που σε κυνηγάει τέσσερα χρόνια. Τελευταία βλέπω ότι έχει μπει καινούριο πρόσωπο ανάμεσά μας, αυτή που σε λέει, γεια σου όμορφε, γεια σου κούκλε. Α, ah, και πει να απαντήσει ότι δεν είσαι καινούριο, είσαι παλιό. Εγώ σε κυνηγάω το 2011, αγάπη μου, δέκα χρόνια. Αχ, ah, βγάλτε τα Έχι έξω, κορίτσια, σφαχτείτε. Σφαχτείτε στην ποδιά μου. <laughs> <laughs> και όχι μόνο ήρθα στην παράσταση, αφού έκανα ολόκληρο αεροπορικό ταξίδι για να σε δω. Σιγά-μωρή. Ah, και σε και σε αγκάλιασα, Na. και σε φίλησα. Έλα, σταμάτα. Σε χούφτωσα και λίγο. Ah, Α, δεν τρέπεστε, ανώμαλες. Ναι. Και φωτογραφήθηκα με και αγκαλίτσα. Οπα, να τα. Εκείνη τίποτα, ό, Πέψε. Εκεί έχασε, Τίποτα, τίποτα. Επίσης ο ταρίφας σου την πέφτει πάνω από 15 χρόνια. Καλά, αυτό είναι άλλος ονόμαλος Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σειρά, sorry αλλά. Καλά, μην πούμε για τον κύριο Βασίλη τώρα. Α, ναι, ναι. Άσε τώρα, μην μου ανοίξει το στόμα. Γεια σου ρε κουτσαβάκι, Οπ. την κόπλε, Eh my house is 10 minutes from here you know i said so my house is 10 minutes from here 10 minutes let's go have a quickly van faculo ah sorry yes Κολομπία. ναι, κολομπία. Κολομπίνε. Λοιπόν, μόνο που ο Κούλη για την ακρίβεια μιλούσε για ένα από τα πολλά σπίτια που έχει. Δεν διευκρίνησε πολύ. είπε για το κοντινό, τι θα πει τώρα, για όποιον είναι. Ναι, όχι, έχει και πάρα πολλά. Αν αυτό το κοβό δεν ήταν ο γιο του Μιτσοτάκη και ζούσε, α πούμε, κάπου στην επαρχία, σε ένα χωριό, θα ήταν ο τρελό γεωγραφικό του χωριού. Ενώ τώρα? Ενώ τώρα είναι ο τρελό γεωγραφικό πανεπιστήμιο. Με εξουσία. Ο το ίδιο με εξουσία. Έλεγε ο Μπουμπούκο για τα χρέη που πρέπει να πληρώνονται. Αχα. Τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Αυτή είναι η βασική αρχή του οικονομικού συστήματος το οποίο ζούμε. Σήμερα οι πρακτικές εταιρείε νομίμω τηλεφωνούν. Ε, εννοεί μήπω και του Πιλαδάκη, και του Κοντομινά, και της Νέα Δημοκρατίας και του Πασόκ. Ε, ναι, όχι όλα, δεν εννοούσε όλα όλα. Μήπω εννοούσε και των ομάδων που αλλάζουν αφημοί, Όλα όλα είπαμε δεν τα εννοούσε, εννοούσε ναι, κάποια. Ναι, κάποια από το χωριό για... όμω χρέη, δεν τα ξέρει. Αυτό ήθελα να σου πω για, για τα χρέη, γιατί είναι, αλλά εμένα δεν με ενοχλούν όλα αυτά τα καθήκοντα. Εμένα με ενοχλεί ο Μαλάκα, ο νοικοκυρέο, ο Κυρπαντελή, ο οποίο επαναστατεί για τα χρέη του φτωχού, γιατί δεν τα πληρώνει, αλλά για του άλλου λέει, ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Τόσο μαλάκα και συνάραιμ, που να τσιπνίσει ο Μαλάκα ο λαό. <ΣΛΗ>